Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα τα φασόλια. ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πει και όλα τα καλά πράγματα τα έχω φάει. Επειδή έχουν περάσει γιορτές και επειδή όλοι έχουν τσιμπήσει, έχουμε τσιμπήσει μερικά κιλά... Η εκπομπή έχει και ένα τέτοιο στόχο να μας παροτρύνει, να σας παροτρύνει, να δώσουμε τις οδηγίες, τι κατευθυντήριες οδούς να χαράξουμε για να χάσουμε αυτά τα απεριτά κιλά. Οπότε έχουμε τον ειδικό ο οποίος και κρατιέται σαν στυλ αλλά έχει ζήσει και πάρα πολλά χρόνια ακολουθώντας αυτή τη δίαιτα. Έτσι λοιπόν μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε σήμερα... Θα έχουμε και οδηγίε πολύ συγκεκριμένε. Ακολουθήστε τε. Θα ζήσετε πολλά χρόνια και καλά χρόνια για να έχετε τη μακροζωία και τη μακροημέρευση που είναι στόχο όλων των ανθρώπων στον πλανήτη. Έχουμε άλλον ένα ρόλο δηλαδή σήμερα. Αυτό θέλω να πω. Είναι διπλό ο ρόλο. Ο πρώτο δεν ξέρω ποιο είναι. Ο δεύτερο είναι δίαιτα. Για τον πρώτο βάλτε εσεί ό,τι θέλετε. Είναι μεσημέρι, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε και έχουμε κάνει μια παραδοχή όλοι μα, γιατί έξω νύχτα. Εδώ εμεί το βλέπουμε ω νύχτα στο Μαρούσι, δεν ξέρω παρακάτω παραπάνω, αλλά μάλλον είναι τέτοια η νύχτα εδώ, μαύρη, που πρέπει να είναι και παντού νύχτα. Αλλά να μην ξεχαστούμε, είναι μεσημέρι, να το θυμόμαστε αυτό. Είναι μία και 8 και 46-7 δεύτερα σύμφωνα πάντα με τα ρολόγια που είναι απέναντί μα. Χτε το μεσημέρι, ακούγοντα τον Νίκο Στραβελάκη εδώ στο ρεαλ που είχε τον Παναγιώτη Κουρουμπλί καλεσμένο, ακούσαμε τον κύριο Κουρουμπλί σε έναν κυνικό, σε μια κοινική κοινικότατη, καθόλου πρωτότυπη βέβαια, παραδοχή. Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε τη χώρα εκεί που την παρέλαβε. Λοιπόν, μπορεί να ισχυριστεί κανεί ότι αυτά είναι επιλογέ αυτή τη κυβέρνηση. Ποιο έβαλε το. Ποιο βάζει του φόρου. Η και κυβέρνηση δηλαδή έβαλε του φόρου. Από πού να τα. Ποιο συζητάει με του ανηθέτε και το κράτο. Ή να, να, να βάλει φόρου, κύριε Στραβελάκη, ή έπρεπε να κόψει του μισθού και τι συντάξει. Επέλεξε λοιπόν να βάλει φόρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί, να, γιατί πρέπει να παίζουμε με τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. <Συγε> There's no need to feel down, I said it young man. Pick yourself off Είναι η δίαιτα που λέγαμε. Ε, ο κύριο Κουρουμπλή ξεκίνησε να λέει στην αρχή ότι παραλάβαμε μια χώρα. Το κλασικό δύο χρόνια μετά. Αυτό το επιχείρημα δεν στέκει καθόλου. Παρόλα αυτά το λένε συνέχεια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργικά και όλοι οι υπόλοιποι. Αμέσω μετά θέτει το ερώτημα. Η κυβέρνηση έβαλε του φόρου. Και πριν περάσουν δέκα δευτερόλεπτα, ναι, λέει, εμεί βάλαμε του φόρου. Αλλά η άλλη λύση ήταν να κόψουμε μισθού. Μόνο του φτιάχνει ένα δίλημα. Το οποίο είναι υπαρκτό, αλλά δεν, το δίλημα αυτό δεν εμφανίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει εμφανιστεί στη χώρα δεκαετίε και με ένταση τα τελευταία 6-7 χρόνια του Μνημονίου. Φτιάχνει ένα δίλημα μόνο του και σε αυτό το δίλημα διαλέγει την λίγο πιο χαλαρή εκδοχή για να πει ότι εμεί εφαρμόσουμε αυτή την εκδοχή. Άρα είμαστε καλύτεροι στο δίλημα που έτσι κι αλλιώ υπάρχει, που θέτει ο ίδιο την συζήτηση. Πολύ ωραία διάλογοι, ωραίο σκεπτικό πολιτικό πιάνει σε πάρα πολύ κόσμο από ό,τι μπορώ να καταλάβω και μάλιστα κάποιοι μπορεί να, που τον άκουγαν να νιώθουν και χαρούμενοι και να επικροτήσουν και να χειροκροτήσουν έναν υπουργό που τελικά αποφάσισε να βάλει φόρους και όχι να κόψει μισθούς και συντάξει. λες και η επιβολή φόρων δεν οδηγεί σε κόψιμο μισθών και συντάξεων ο επιχειρηματίας που έχει 10 εργαζόμενους αν το αυξηθούν οι φόροι από πού θα βγάλει το ποσό αν το πληρώσει των φόρων από πόληση. Μισθών άλλωστε όλες οι εταιρείες που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα οι περισσότερες δεν πληρώνουν στην ώρα τους δεν πληρώνουν και καθόλου κάποιες τα πολύ ωραία και γνωστά που συμβαίνουν και όλοι αυτοί καμαρώνουν και καμώνονται τους υπουργούς και τους διοικητές αυτού του τόπου όταν από κάτω υπάρχει το, το αμόκ το πραγματικό αμόκ ε, ανασφάλειας, ανεργίας, λουκέτων ε, άγχους για το τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα Όλα αυτά μια που είπαμε επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι πολύ φωτεινή σε αντίθεση με τη σημερινή ε, γιατί δεν το λέμε εμείς, το είπε ο ίδιο ο Κυριάκο, εμφανίστηκε χθε. σε συνέντευξη στο Δελτίο Ειδήσων του Αλφα ήταν η πρώτη συνέντευξη με, την, με αφορμή τη χθεσινή επέτειο ανάληψης καθηκόντων του Κυριάκου στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και βασίστηκε και αυτός στην Ευρώπη. Εφόσον μια ελληνική κυβέρνηση μπορέσει και προτάξει ένα συνολικό πιστικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων το οποίο πρώτα απ' όλα θα το αγκαλιάσει η ίδια ε, και πείσει τους πιστωτές ότι αυτό το σχέδιο είναι διατεθειμένο το εφαρμόσει όχι γιατί μας επιβάλλεται από το εξωτερικό αλλά γιατί είναι σωστό για την ελληνική κοινωνία, πιστεύω ότι η Ευρώπη θα δείξει μεγαλύτερη κατανόηση Βέβαια. σε ποιο σημείο στο ζήτημα των πρωτογενών πλωνασμάτων. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα δείξει μεγαλύτερη κατανόηση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Στην περίπτωση που δεν συμφωνήσουν μαζί σας, που σας πούνε όχι μείωση φόρων, όπως έχουν πει σε άλλες κυβερνήσει το παρελθόν, όπως είπαν και στον κύριο Τσίπρα σε κάποιε περιπτώσει είπαν στον κύριο Σαμάρα, για παράδειγμα, τι κάνετε εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα μπορούσε να απαντούσε έτσι και ο Κυριάκο. Άλλωστε, ε, ο, ο τρόπο που ο Σρόιτερ έθεσε την ερώτηση μα θύμισε την παλιά ερώτηση που είχε δεχτεί ο Αλέξη Τσίπρας και είχε δώσει αυτή ακριβώ την απάντηση γιατί κάτι τέτοια τα έλεγε και ο Αλέξη Τσίπρας Ότι με το πρόγραμμα που θα πάμε θα είναι τεκμηριωμένο. Δεν θα μπορέσουν να μα αντισταθούν και θα πει η Ευρώπη ναι στην κυβέρνηση γιατί η κυβέρνηση υπερασπίζει τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτά έλεγε ο Τσίπρα. Ο Κυριάκο δεν τα λέει για τα λαϊκά συμφέροντα. Όλα τα υπόλοιπα. Τα λέει ακριβώς, οπότε βάλαμε την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ακούσουμε την κανονική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι ακόμη πιο αστεία. Στην περίπτωση που δεν συμφωνήσουν μαζί σα, που σα πούνε όχι μείωση φόρων, όπω έχουν πει σε άλλε κυβερνήσει των παρελθόν, όπω είπαν και στον κύριο Τσίπρα σε κάποιε περιπτώσει, είπαν στον κύριο Σαμάρα για παράδειγμα. Τι κάνετε εκείνη την ώρα, πάτε μονομερός σε αυτά τα οποία έχετε δεσμευτεί στην έκθεση Θεσσαλονίκη, ή που... τα αφήνετε στην άκρη και λέτε από... Δεν με άφησε η Ευρώπη. Από τη στιγμή, από τη στιγμή που εμεί θα προτάξουμε συγκεκριμένε μειώσει και κοστολογημένε δαπανών, μπορούμε να μειώσουμε και φόρου. Πρέπει να γίνουν και τα δύο μαζί. Απ' <σύρια> θα το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε κύριε Σόιτερ. <συριακά> θα το κάνουμε. Η μείωση των φόρων, ειδικά των φόρων σε επιχειρήσει, είναι απολύτω επιβεβλημένη <συριακά> και <Συριακά> και μερό, <συριακά> Θα το κάνουμε. Και <συριακά> θα μειώσουμε τι απάντησε, δεν θα το κάνουμε αυτό. Μπράβο! Είναι απολύτω επιβεβλημένη στι Θα το κάνουμε. Και θα μειώσουμε τι απάντησε, δεν θα το κάνουμε αυτό who came fruta ο μπαμπάς Μητσοτάκης και ο γιος Μητσοτάκης, όπως ακούσατε, θα έχουμε μονομερείς ενέργειες. Ναι, θα το κάνουμε, το είπα αποφασισμένα. Έδειξε ο ηγέτης ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει και σε μονομερή ενέργεια. Ποιος η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου, Γενικώ η Νέα Δημοκρατία, που έχει τα μνημόνια κάτι σαν Ευαγγέλιο, το Σόιμπλε κάτι σαν Θεό, Τη Μέρκελ, δεν ξέρω, κάπου εκεί περίπου. Αυτοί λοιπόν θα κάνουν μονομερεί ενέργειε. Και αυτοί θα κάνουν μονομερεί ενέργειε για το καλό του ελληνικού λαού. Γενικώ αυτέ οι κυβερνήσει που εκλέγουμε τα τελευταία χρόνια, όλε κάνουν μονομερεί ενέργειε, όπω βλέπετε. Παρακολουθούμε για το καλό το δικό μα. Και το καλό είναι πια εμφανέστατο. Αν βγάλουμε τη σημερινή μέρα που είναι μια σκοτεινά μαύρη, γενικώ το καλό έχει έρθει. Αν δεν αποδώσει και η μονομερή ενέργεια του Κυριάκου έχουμε τη λύση γιατί ευτυχώς έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας επιτέλους πάνω τους είναι οι συνεργάτες του ΣΟΡΑ δεν έχουν σημασία τα ονόματα οι οποίοι μας αποκαλύπτουν για μια πολόνια τεχνολογία την οποία την έχουν πάρει οι Αμερικανοί εγώ μέχρι πρώτη νόμιζα ότι την πήραν απευθείας από εδώ οι Αμερικανοί αλλά από ό,τι αν τα έχω καταλάβει σωστά την πήραν οι Αμερικανοί μέσω διαστημοπλίων τα οποία φτάνουν ένα-ένα στην έρημο της Καλιφόρνια ή του Κολοράντο θα σας γελάσω. Τεχνολογία που το γνωστή στον ελλαδικό χώρο την εποχή του Ζινός και του Απόλλωνος. Λοιπόν, αυτήν την τεχνολογία στις 12 και 1 λεπτό 16 Ιουνίου προσγειώθηκε στην Αμερική Στην Καλιφόρνια, υπάρχει το βίντεο αν θέλετε να το δείτε στο ίντερνετ, προσγιώθηκε το τελευταίο διαστημότιο που έγινε. The kitchen, πανάρχια τροφή του ανθρώπου ήταν το Στάρι. Στάρι ολικής άλυσης, ζυμωμένο στο σπίτι. Είναι το ψωμί που τρώμε και όχι της ξενιτιάς όπως ακούσαμε έρχεται με διαστημόπλια η τεχνολογία η Απολώνια ε, όχι δεν έρχεται εδώ πηγαίνει στην Καλιφόρνια τελικά όχι Κολοράντος στην Καλιφόρνια και το τελευταίο έφτασε 16 Ιουνίου δεν λέει ποιο έτου. δεν έχει και σημασία μάλλον αλλά 12 και 1 προσγειώθηκε υπάρχει και βίντεο που το αποδεικνύει όλο αυτό με χαρά θα παρακολουθήσουμε και το βίντεο ε, έτσι λοιπόν βγαίνει ένα ποσό 2,33% Και όχι 600 δις που έχει ω ώρας για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Αυτά τα λένε αυτοί, εντάξει. πολλοί κόσμος λέει διάφορα, άμα δεν ενοχλεί, είναι και πολύ όμορφο όλο αυτό. Και συμβάλλει στην ποικιλία τη ζωή, της ανθρώπινης ύπαρξης και όλα τα υπόλοιπα. Τα πιστεύουν χιλιάδες, αυτό είναι το ακόμη πιο αστείο στην ιστορία μας. Πολλοί δε από αυτού. Πάνε στις εφορίες, θα ακούσουμε τώρα όπως το είδαμε χθες στο The Edition του Αλφα, περιμένουμε να δούμε τον Κυριάκο, βλέπαμε αυτό το ρεπορτάζ και έτσι κόλλησαν όλα μαζί. Ε, πάνε στις εφορίες να ξεχρεώσουν τα χρέη τους, ομάδες πολιτών που ανήκουν στο, στην κίνηση σώρα και λένε στην εφορία να τα εισπράξει από το τάδε ομόλογο των 600 δις. Εμβρόντιτοι εφοριακοί πριν από μερικέ μέρες ακούνε οι υποστηρικτές του Αρτέμι Σόρα στην Κατερίνη να του ζητούν να καλυφθούν τα χρέη τους από το ομόλογο των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντολή πληρωμής να πάει η εφορία να εισπράξει τις οφειλές μας και τις οφειλές οι οποίε θα υπάρξουν στο μέλλον από τους λογαριασμούς οι οποίοι μας ανήκουν από τα παγκόσμια ταμεία του ΟΗΕ και από τα κατατεθειμένα 600 δισεκατομμύρια. Καμικιά και κυρίως σε μια κινάρα. Προσπερνάμε τη διέτα γιατί ακούγονται και σημαντικά πράγματα ανάμεσα στις συμβουλές που δίνουμε για την καλή διατροφή και για η υγιεινή ζωή. Ακούσατε εδώ, πήγαν οι άνθρωποι στην εφορία, ήταν υπάλληλο ευρώντητη από κάτω άκουγε, χρωστούσαν αυτοί κάτι ποσά, όλοι οι Έλληνε χρωστάμε ποσά στην εφορία και λέει, τους είπανε θα τα εισπράξετε από τα παγκόσμια ταμεία του ΟΗΕ και από το λογαριασμό ομολόγων και έμεινε να πάτε λέει να πάει εφορία να πάει να τα σ πράξει δεν θα τα καταθέσουμε μισα αυτά. Κοιτούσε υπάλληλο. Σκεφτόταν αυτό που σκέφτεστε οι περισσότεροι τώρα ή μάλλον οι περισσότεροι, γιατί βλέπω χιλιάδε να έχουν υιοθετήσει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, ένα τρόπο να αποπληρώσουμε όλα αυτά που χρωστάμε. Πηγαίνετε και συνησ στην εφορία, επικαλεστείτε τα παγκόσμια ταμία του ΕΟΕ, την απολώνια τεχνολογία και τα διαστημόπλια που προσγειώνονται 12 και1 το τελευταίο. 16 Ιουνίου έχουν δρομολόγια και τα διαστημόπλια και είναι οι άλλοι από κάτω και καταγράφουν. Τι ώρα ακριβώς φέρνουν την Απολώνια τεχνολογία στους Αμερικανούς και την έχουν πάρει από εδώ. Δεν λέει ώρα αναχώρησης. Πότε έφυγε από εδώ η Απολώνια τεχνολογία για να ξέρουμε κι εμείς τι χάσαμε, αν την είχαμε κοντά μας, την είδαμε, έφυγε τώρα πρόσφατα, έχει φύγει παλιά με την αρχαιότητα. Ερωτήματα και θέματα που όλα αυτά μπορούν να μας διευκολύνουν να φάνταστα τη ζωή. Πάμε σε κάτι πιο απλό και κυρίω πιο συγκεκριμένο. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο Ποιο είναι το σχέδιο αυτό Δεν είμαι αυτή τη στιγμή έτοιμος Να παρουσιάσω μία κοστολογημένη ελληνική πρόταση Την επεξεργαζόμαστε Με το που θα είμαστε έτοιμοι θα την παρουσιάσουμε Παιδιά y y y <σχεδιά> <σχεδιά> έχει ένα σχέδιο Ένα σχέδιο υπέροχο Ένα σχέδιο μεγαλείο Εγώ τι να σας πω εγώ ε, έμεινα ξερός Τι σχέδιο Δεν μου Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Ήταν πολύ σαφέ όλο αυτό που ακούστηκε από τον υποψήφιο πρωθυπουργό. Ήταν καθαρό και νομίζω ήταν και πιστικό γιατί τέτοια θέλει και έχει ανάγκη ο τόπο. Πιστικά σχέδια για να πάμε μπροστά. Αν δεν σα έπεισε με τη μία εκδοχή, το έχουμε και δεύτερη. Εμεί λοιπόν έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό, το απόλυτο σκορποχώρη. Κανεί δεν ελέγχει κανένα, δεν υπάρχει κανεί συντονισμό και κανεί δεν ξέρει. Το δεξιάρι δεν ξέρει τι το αριστερό. Σα σας είπα, έχω ένα μεγάλο συμβόλαιο από το Ταμείο το Αμερικάνικο 2 3, 800, όχι 600, 2 Α, δύο 3 à, τρεις έχεις Ναι, ναι Σε ρεμπαράζα μας έδωσε μόνο τα 600 Μα αυτά χρειαζόσασταν <χισ»> Έδωσε μόνο τα 600, ένας ώρας πάλι εδώ Στο θέμα Αναστασιάτη που είχε βγει προχθέ, Που αποκάλυψε ότι έχει και ένα άλλο ποσό Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά Ο Γιώργος Παπανδρέου αδίκως δικάζεται Γιατί κάπου διάβασα, θα δικαστεί 19 Δεν ξέρω αν θα πάει 19 Ιανουαρίου γιατί φράση του λεφτά υπάρχουν Εδώ υπάρχουν τρει δολάρια, δραχμές βάλτε ό,τι θέλετε τα οποία μπορούν να σώσουν τα πάντα, μας έχουν σώσει έτσι κι αλλιώς, αλλά σε πρώτη φάση είναι διαθέσιμα τα 600 δισεκατομμύρια που πάνε οι άλλοι και πληρώνουν στην εφορία. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που το λέει κάποιος, το έχουν πιστέψει άνθρωποι και πάνε στι εφορίες και βασίζονται σε αυτό για να αποπληρώσουν χρέη. Γίνονται τελετές, ορκίζονται σε έναν θεό κάπου, σε ένα φως από τι άκουγα. Αυτά είναι Βατά πράγματα, είναι δίπλα μας. Τώρα πολύ μας ακούτε κιόλας. πολύ να ακούσατε όλα αυτά, να σας πέρασε από το μυαλό να πάτε να γραφτείτε σε όλα αυτά, να δώσετε κι εσείς τον όρκο, γιατί εκεί βρίσκεται το πραγματικό. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ να σας οθήσουμε σε πραγματικές λύσεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Ε, να μείνουμε λίγο στον ε, ε, σωτήρα του Τόμπ, γιατί και αυτό λανσάρεται ω σωτήρα. Αυτό με συγκεκριμένα ποσά, για το ώρα λέμε. Ενώ οι άλλοι με κάτι φλού σχέδια και ανακοινώσει, και κάτι υποθέσει και προποθέσει. Εδώ έχουμε λεφτά πραγματικά, όχι σαν του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτά τα νούμερα είναι του κυρίαρχου και γι' αυτό δεν έχουν τόκο ποτέ. Μπορώ να σα δείξω ότι από αυτά τα ταμεία, με δύο φεκ τώρα, πήραν η κυβέρνηση και τα τον Τζέλτα Είναι ξεκάθαρο ότι ότι το ΔΝΤΑΦ είναι κάτι παλιά και αδικά μου και δεν μπορούν αυτά τα ζωντανά να με, να με, ούτε να με πιστώσουν ούτε να με δανείσουν. Ω κυβέρνηση Ελλήνων πολιτεία και ω Ελλήνων συνέλευση δεν διανοείστε τι θα γίνει, τι θα γίνει. στον παγκόσμιο ιστό. Θα, θα μπουν δηλαδή. όλα στη θέση τους. <Τι> διαμόψε, παρακαλώ, Έτσι λοιπόν βάζουμε τάξη και στο παγκόσμιο στερέωμα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ο Τσίπρα ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα, εννοείται, την έχει αλλάξει και την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε τον άλλο που θέλει να αλλάξει και όλο τον πλανήτη. Απομένει ο επόμενο να αλλάξει και το γαλαξία, μετά και το σύμπαν. Και από ό,τι βλέπω, πολλοί πολιτικοί μάλλον θα ξεπεταχτούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Με αυτά τα διακυβεύματα να τα θέσει κάποιο επιτέλου για να αλλάξουμε όχι μόνο τι δικέ μα ζωέ με τη Δίαιτα και τι Αγκινάριστρο Κωνσταντίνο Μητζωτάκη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. 2.11 τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και παραγγελίε δεχόμαστε για την Παρασκευή. Και ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε να πείτε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19.6.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στο YouTube, Ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο. Και ε, με μια διαπίστωση του Σώρα, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Όποιο πιστεύει είναι ανόητος. Όχι με ανατίποτα! Ναι, αυτό λέω, γαμπότο, το ίδιο λέμε. Όποιος με πιστεύει είναι ο βλάκας Όποιο y Όποιος με πιστεύει είναι βλάκας y y Εγώ ας πούμε αγαπώ πάρα πολύ τα φασόλια Μ' αρέσει που ξέρεις και καλωτρός y ας πούμε αγαπώ πάρα πολλά φασόλια Ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πει και όλα τα καλά πράγματα τα έχω φάει Και αίμα μάλλον μπορεί λένε κάτι παλιές παραδόσεις εδώ των Ελλήνων Στα παράθυρα, γενικώ, διενεργείται μια πολύ έντονη ιδεολογική πάλι και διαπάλι. Όποτε ώρα ανοίξει, είναι οι εκπρόσωποι τη αριστερά, είναι οι εκπρόσωποι τη δεξιά. Ένα τέτοιο παράθυρο με έντονη ιδεολογική πάλι και διαπάλι κρατά ένα λεπτό τοχητικό που θα ακούσετε. Γίνεται και μια οχλοβοή. Έγινε λίγο πριν στην υπόβουλη τη Ήταν ο ρίγα του ΣΥΡΙΖΑ από τη μία, ο γραμματέα, και ο Δένδια από την άλλη. Δεν άντεξε ο ρίγα του ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε. Αλλά εσείς όμως όπως, δεν είστε Γιατί εσείς, εσείς δεν είστε. φιλήσατε Είπατε δηλώσεις ούτε μέσα ούτε Αλλά μην δεν θα να αντιστρέψετε τα χρήματα Στο στους καναλάκες λέτε, λέτε, Είπατε για, για το δόλ Για το δόλ να ξεξαερέσει με Κοιτάξτε θέλετε. να δείτε Μην το συνεχίζετε λοιπόν με λέξεις Γιατί σας η επιτομή της διαπλοκής Θα πω ό,τι θέλω Σε μένα το λέτε προσωπικά αυτό Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία Και προσωπικά με τις δηλώσεις Πεςτε μου γιατί είπατε για το δόλ Να μην για, να έχετε ξέρει. να πείτε κάτι για τη μου, μου, για τη θεία μου, έχετε να πείτε τίποτα. Εγώ τι δηλώσατε. να αυτά τότε, τα Τελειώστε τις Τελειώστε τις να πάμε στην ουσία. Τελειώστε τι να πάμε στην ουσία. Να επανέλθουμε να λέμε τα δικά μα. θα τον εαυτό σας δεν έχετε πολλά να σεβαστείτε τους ο δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω παρακαλώ, κύριε, κυρίως, να όσο είστε παρακαλώ. Αφαιρείτε, αφαιρείτε, ο κύριο ο κύριος Δένδιας δεν ακούγεστε το μικρόφωνο για να εμειδρήσετε ξανά το μικρόφωνο θα σα παρακαλέσω πολλά πολλά πολλά θα και δεν Με με αυτής, γιατί, ε, παρακαλώ, κύριε, ε, γιατί δεν παρακαλώ κύριε παρακαλώ πολύ να σας βάλω να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη; σας παρακαλώ κύριε παρακαλώ πολύ κύριε κύριε δεν κύριε κύριε Κύριε Ρίγα, Μα Έλληνα να καυγαδίζει με Έλληνα, Πού ακούστηκε. Ελληνόπουλα είναι και τα δύο, και ο Ρίγα και ο Δέντια, Για το κοινό καλό όλων ενό ελληνικού λαού. Έρμου. Και είναι ανάγκη να λένε τέτοια ακατανόητα, λέει ο εντωμεταξύ ο Ρίγα, Είστε εκπρόσωπο τη διαπλοκή. Σε μένα το λέτε, λέει ο Δέντια. Σε εσένα το λέει, αφού εσένα έχει απέναντί. Μπορεί να πει ότι οι συνοριακοί διάλογοι, αν κάτσει κανεί και έχει το κουράγιο και. Καθαρίσει λίγο την οχλοβοή και σταθεί στο τι λέγεται πάνω και στον εκνευρισμό όταν υπάρχει και κάμερα απέναντι. Είναι πολύ ωραία πραγματικά η διάλογοι Λαός μέρος Α. Εδώ, κάνω το θέμα τη φορά. Κάνε πρόβλημα για το 17. Τι θα μα ευθεί. Θα δεχτήκαμε από την κρίση ένα αυτό. Θα αλλάξουν οι διεθνεί τη ανάπτυξη, δίκτυα η θετική. Θα κάνει ο λεβέντη, μια οικονομική κυβέρνηση με τον αρτέμι του τη ζωή του Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλο, τον Λιακόπουλο, τον άδωνη. Ταιριαστική κυβέρνηση. Πολύ μπροστά. Και το ζουράρι, μια οικονομική. Θα φοράνε όλοι άσπρα, θα κοιμούνται σε δωμάτια με μαξιλάρια στου τοίχου. Τοπειτα να γύρω γύρω, ξέρει. Άσπρα και τα δωμάτια. Αυτή είναι μια πρόβληση του 17 γιατί δεν πάει. Ή άλλο. Πόσο έξω ε, να μείνουν. Σωστό, σωστό. Δεν γίνεται. Παραπήγαμε. Μαζεύονται πολύ σιγάσει. Σιγά. Κα, κυραχή μακρύ ξέχασα. Ε, και τη αρχή και... μακρύ, κολλάει σε αυτή την κυβέρνηση. Ο τσίπα θα παραμένει προθηποό. Ο Κυριάκο θα αλλάξει περνούν τη χρονιά που έρχεται, θα βάλει ένα πιο αραιό, όσο πέρα τα χρόνια τη καλά του μεγαλώνει και αριώνει και το μαλί. Για να έχει ένα φυσικό εμπορών ακόμα. Ο στάβο στο θα συνεχίσετε να μην ξέρει να μιλά ελληνικά. Ε. Ε. Και εσεί θα συνεχίσετε να είστε παθητικοί και να δέχε όσα μιμόια σα φέρουν. Πολλέ αλλαγέ στο 17 δεν θα έχουμε λίγα λόγια. Τη Θεσσαλονίκη, γνώρισες και τη Σιριζέα. Όχι, μωρί, τη Σιριζέα. Την άλλη γνώσσα, τη δασκάλα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, Η Σιριζέα είναι άλλη. Έτσι θα ήμουν να γνωρίσει τη Σιριζέα. Τι, θα πετούσες. Όχι, θα ήμουν να με σε όλο το σώμα. Βγάζω φλίκτενες με αυτού. Δεν σ' άκουσε σαμπαλούρδε να κατηγορεί ή να πει μια καλή κουβέντα για αυτού που ρίξανε κάτι μπιστολιέ το πρωί. Εντάξει, κανονισμένη η γιορτή του 2017 κάνανε. Το ότι δεν άκουσε εσύ, τι πάει να πει ότι δεν είπα. Όχι δεν άκουσε εσύ, τελεία. Δηλαδή, είσαι παρακολουθήσει οτιδήποτε και δεν άκουσε. <συκλή> Πρώτον και δεύτερον, να είσαι χτύρα από εδώ, χάμα, <συκλή> τι θέλουμε να κάνουμε. Να <συκλή> είσαι χτύρα από εδώ που <συκλή> θα κάνω να σα ακούσω κιόλα. Γιατί δεν θέλει, πολλά, Ισούζη. Όχι, ξερνάω που σα ακούω, ιδιάζω. Δεν μπορώ του φασίστε, τι να κάνω τώρα, ρε παιδί μου βγάζω φ <ο critically> δεν μπορώ να σας βοηθήσω. <ς πράδυνα> Πώς θα το πω πιο καθαρά; Τι δεν καταλαβαίνεις; <σίλες> Δεν σε <είσαι filler> μπορώ. Τελεία. <σίλες> Έλαβαν την Τζούλια Αλεξανδράτου για φοροδιαφυγή. Ω Θεέ σε τι. Ε, για την ιστορία με την κασέτα τη και καλά. Δεν δήλωσε ότι. Όχι. Δεν δήλωσε τα εισοδήματα, τα 150 χιλιάρικα που πήρε. Τι έπρεπε να κάνει και πότε να έσχεσαι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν καταλαβαίνω. Ούτε κι εγώ. Μα τρένε όλα, μα τρέχει η Τζούλια τώρα ξαφνικά. Κοίτα, η Τζούλια είναι ένα θύμα του συστήματο στην πραγματικότητα. Όλη αυτή τη εκπόρνευση που γίνεται. Προκειμένου να κερδίσουν νούμερα και εκμεταλλεύονται τον κάθε ανθρωπάκο. Και, και το αστείο είναι ότι δεν φταίνετε. Κανάλια. Ποτέ. Ο... Στην Ελλάδα pes pes, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Στην Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην οποία ο άλλος είναι ελεύθερος να σου σκάβει το λάκο και αν πέσεις μέσα αυτέ εσύ. Πέστα, τα πε. Τα λέω, τα λέω, τα λέω. Τα λε, αλλά ποιο ακούει. Ποιο ακούει δεν ξέρω ρε φίλε. Μαζί τα φάγαμε ή μαζί τον φάγαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εξαρτάται, πώ το διαλέγει κανεί, το βρείτε. Δεν λέω καλή χρονιά γιατί δεν θέλετε φιές. Ήθελα να σου πω ότι η εκπομπή που κάνατε από τη Θεσσαλονίκη των Φώτων ήταν καταπληκτική Και τα τραγούδια ήταν πολύ ωραία. Ίσως σας άρεσε το κλίμα από εκεί της Βορείου Ελλάδος. Μάλλον, μάλλον, μάλλον. Να ρωτήσω λίγο, η τηλεοπτική λινοφρένεια... Τη Δευτέρα που έρχεται. Γιατί βάζετε συνέχεια τον κηρίτσι και το μουσάλα, και να με συγχίζετε Τι θες να βάλω να με συγχίζει Μήπω είσαι και εσύ ευσύγχιστη. Ασύγχητη, λες να είμαι ασύγχητη. Ευσύχητη Ευσύγχητη είμαι. Ναι. Εγώ ντρέπομαι σαν άνθρωπο και έχω τύψει που έχω ζέσει και φαγητό. Ναι. Και αυτοί τι σκατά κάνουν για του ανθρώπου που ζουν μέσα στι σκηνέ. Πού είναι ο ΙΕ, πού είναι η αναρμοστία θα την πω εγώ. Δεν είναι υπατή ανα... αναρμοστία, αναρμοστία είναι. Πρέπει δηλαδή κάποιο να πεθάνει για να δείξουν ευαισθησία, ευαισθησία στου ζώπου. Ο ζωνός δεν έχει ανάγκη. Έχει την τύχη στα χέρια του. Έχει δύναμη. Κάνει. Έτσι τα καλά με μια ευαισθησία. Περπατά ένα στο δρόμο του δείξει ευαισθησία γιατί. Τι σημασία. Τι, τι, τι ζουν, ζουν παιδί. Πας καλά και εσύ. Πού ζεις. Καπιταλισμός. Το... Χαλώ. Σε σκοτώνει και μετά σε κλαίει. Αυτοί βγαίνουν και μιλάνε με τα κασκόλ, πυλιγμένοι και μέχρι πάνω και με τα σκουφιά του και με όλα. Και αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα σε σκηνέ και στην παγωνιά. Αν πεθάνει κάποιο άνθρωπο, εγώ νιώθω τύψη. Αυτοί κάνουν, τι τύψη κάνουν όλη την ώρα. Δεν νιώθουν τύψη, τα... αυτό κάνω. Τι θες τώρα. Δεν, δεν νιώθουν τύψη, τελεία. Κύριε Παδάκη, εγώ φορώ παντελώνοντα και τα τιμώ. Έτσι είμαστε εμεί οι Ούτε νεκρό δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του Μνημονίου. ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του Μνημονίου ο Πάνος Καμένος, επειδή έχει έρθει στην επικαιρότητα, ποτέ δεν έχει φύγει βέβαια από την επικαιρότητα ο Πάνος Καμένος, με την μήνυση που έκανε και την πολύ έτσι παράξενη πολύ γρήγορη άμεση αντίδραση της αστυνομίας των κρατικών οργάνων να πάνε να συλλάβουν. Στο αυτόφόρο μάλιστα δύο δημοσιογράφου. Προσπερνάμε το όποιο δίκαιο μπορεί να έχει ο πάνωσο καμένου, όταν αναφέρονται σε σχόλια δημοσιογράφων παιδιά, ανήλικα, σωστό αυτό δεν το συζητάμε. Ε, το πολιτικό και τι πολιτικέ του πράξει και αποφάσει είναι καλό κάποιο να σχολιάζει, όχι οικογένεια, μέλη οικογένεια, προσωπικά χαρακτηριστικά και, και και. Προσπερνάμε ότι υπάρχουν σχολέ δημοσιογραφία, όχι αυτέ που λειτουργούν νόημα ή άλλε που δεν φαίνονται, οι οποίε βισοδομούν. Κατά προσώπων, μπορεί και να εκβιάζουν. Επίση και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Κακό, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά όταν συλλαμβάνει δημοσιογράφο με χειροπέδες, αυτό είναι αυταρχισμό. Παραπέμπει σε άλλε εποχέ τη δική μα χώρα, παραπέμπει σε τωρινέ εποχέ άλλων χωρών. Δεν είναι καλή εικόνα. Η κυβέρνηση τη αριστερά είναι. Όλο αυτό το δεξιόστροφο που έχει πάθει αυτή η κυβέρνηση τη αριστερά με τον καμένο παρόν, παρόντα δημιουργεί προβλήματα πολλά. Αν μπορούν να τα εντοπίσουν οι αριστεροί ως προβλήματα Γιατί βλέπω πολλούς αριστερούς να τα θεωρούν όλα αυτά πάρα πάρα πολύ φυσιολογικά και πάρα πολύ σωστά Εμείς θα θυμηθούμε μερικά ωραία του Καμένου Μόλις ακούσαμε ένα έχουμε και άλλα καλά του Πάνου Καμένου Είμαστε εκείνοι που είπαμε στον ελληνικό λόγο από την πρώτη στιγμή Ότι ό,τι λέμε ισχύει για πάντα Και αυτό το εφαρμόσαμε Προσπαθούν να μας πούν ότι υπογράσαμε μνημόνια Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Cat, cat, with so Δεν υπογράψαμε μνημόνια. Δεν υπογράψαμε μνημόνια γιατί προλάβαμε και βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν θυμόσαστε πότε, αλλά έχουμε βγει. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τολή του ελληνικού λαού από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε Και εμπιστευτήκαμε τον Αλέξη Τσίπρα Και συμμετείχαμε σε αυτήν την κυβέρνηση Εθνικής συμφιλίωσης Επιμείναμε στι θέσει μας Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε Την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των νημονίων και των δανειστών new, whoa, whoa, whoa. New, whoa, whoa, whoa, whoa. Πετύχαμε Την έξοδο τη Ελλάδο από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Είχα! Νίξαμε! Έτσι λοιπόν έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε βγει. Το ελληνικό καμένο κάτι παραπάνω ξέρει, γι' αυτό και δεν χρειάστηκε να υπογράψουμε μνημόνια. Τώρα πότε βγήκαμε από τα μνημόνια, πάλι δεν θυμόσαστε να σα το θυμίσουμε, έγινε το 2016 του πρώτου μήνε. Μέσα στι επόμενε μέρε τελειώνει η Και όπω ξέρετε, όλοι σα τα μηνύματα είναι αρκετά ευχάριστα. Mm.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 Όχι, επί προεκλογικά, το τήρησε και μετεκλογικά. Και ένα τελευταίο του Πάνου ο οποίο δεν είναι και του μόνου μουσιογράφου που τραβάει γενικώ στα δικαστήρια. Έχει κάνει διάφορα κατά καιρού. Μάλιστα, και αυτέ τι μέρε δικάζεται και ο Πετρουλάκη, να δεν κάνω λάθο, και παλιότερα και άλλοι. Το δίκαιο γενικώ, άμα σε πνίγει το δίκαιο, αισθάνεσαι την ανάγκη με όλου του τρόπου να υπερασπιστεί τον εαυτό σου. Καμία αντίρρηση. Μια παλιά δήλωση του Πάνου καμένο, αφορούσε του προηγούμενου, αλλά τελικά έρχεται και κολλάει και στου σημερινού. Ο κυβερνητικός θίασος νομίζει ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πείθεται ότι παίζει ένα θρίλερ Ένα θρίλερ ότι δεν διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που παραχώρησε Πριν από τι εκλογέ λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό Έχει μετατραπεί ο κυβερνητικός θίασος αυτός σε μια κομμωδία What's new pussycat? cat, pussy cat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Έχει <his> μετατραπεί ο κυβερνητικό αυτό σε μια I love you. <mouth> yes, I do. You and your pussycat lips. Αυτά τα πάρα bardzo ωραία. Έχουμε και λαό να μην το ξεχνάμε το Τον κύριο Εγώ είμαι. Ο κόσμο μου δω στο τηλέφωνό σα για το διαμέρισμα στον νέο κόσμο. Ναι, ναι, εσύ στον παλιό, στον νέο. Το, το έχουμε, το έχουμε. Τι ενδιαφέρεστε να το νοικιάσετε. Ενδιαφέρομαι να το νοικιάσω. Πόσο είναι? Ε, 45 τετραγωνικά. 45 ε, Έχει αέριο? Όχι. Τι έχει? Ε, κανονικά όλα είναι. Τι κανονικά όλα. Θα κα... πω, εμένα μου είπε κόσμο ότι το θέλετε και να το κάνετε μπαρ που έτσι θα λειτουργεί μέχρι τι 2 και μετά τι 2 θα γίνονται άλλα μέσα. Ναι, καλά σα είπε Κάτι ο κόσμο. μου είπε ο Κώστας. τώρα δεν ξέρω. Μ' αρέσει Εισάγεται στο ζουμί της φάρσας Από την αρχή πολύ ενδιαφέρον έχει Ωραία, τι, πότε θα με παίξετε ε, Στην πρώτη ευκαιρία μάλλον, ήταν τόσο πετυχημένη Δηλαδή το παίξατε τόσο καλά Εγώ σχεδόν δεν κατάλαβα πώ μου τη φέρατε Έγινε, έγινε Άντε. Καλησπέρα, Γεια χαρά. Κορέα, Κορέα κορέλα λέγοντα. σα. Είμαι αυτό που ήρξαμε με το καλάζι το πρωί στο αγκαλιά του Πασόκ. Ήνα... Καναστή και ένα καλτσόν. Καλού την αστυνομία του λέω, είμαι στα McDonald's, το να με συλλάβουν και δεν έρχονται. Εγώ πείτε. Ε, πάνε μόνο έβλεφερε, γι' αυτό. Έστω ότι Πού αστυνομία να με συλλάβει. ένα μηδέν. τώρα, Έρχομαι από εκεί. Γιορτάζουμε σήμερα ένα χρόνο από την εκλογική του κουλίου στην Προεδρία τη Νέα Δημοκρατία. Το γιορτάζουμε. Πώ το θα ξεχάσει, στιχό μα το θυμήσατε; Και τα ξεχνάμε εμείς αυτά. Μετράμε τι <σχ> μέρε. Να λέμε, ο πρώτο χρόνο μια μεγάλη τιτία, μια λαμπή τιτία. Ενό ανθρώπου που θα... <σχ> έχει ήδη προσφέρει και έχει να προσφέρει. Υπάρχει εταιρεία που αυτό το κόμμα δεν εμπλέκειται με μοίζεται. <σχ> είναι μια εταιρεία που λέει να η νέα δημοκρατία, με αυτή την εταιρεία δεν τα έχει πάρει από αυτήν. <σχ> Υπάρχει, ψάχνουμε <σχ> εταιρεία που δεν τα έχει πάρει η νέα δημοκρατία από αυτήν. Ακριβώ, ακριβώ. Και προσωπικά ο κουλή. Προσωπικά δεν ξέρω για το κόμμα. Το κόμμα για προηγούμε, προϊόντουργού, μήνα αντιπροέδρου, προέδρου, δεν ξέρω τι γενικώ σκοινεί υπουργού, διάφορου. Μήπω θα μπορούσε να μου κάνει στέλνει τι λέξει δίκητική μεταρύθμιση. Εγώ, γιατί? Γιατί ο κουλιστέ τα κατάφερε και. Είναι Δέτα Ιμετρο Ι, κάπα ή τα Ιταλία. Ναι, ναι, δύο ρόλο. Υψηλή. Κάκει να ρυθμίσει τώρα. Εδώ ρόηθεί τα μήνυ για σήμερα. Είναι παιδί μου στο στόφενέ και του κουλίου που το έχει γράψει εντελώ τέσσερα 4 αλλάσε δύο λέξει. Καλά. Έχει πρόοδο, δηλαδή. Έκανε 17 Ποιο πανεπιστήμιο έξω τελειώσε Αυτό που πλήρωσε ο πατέρας, το όποιο, τι σημασία αυτό. έχει, και το είδε ποτέ Γιατί η κυβέρνηση απαγόρευσε τη λήψη φωτογραφιών από τους καταβλησμούς των προσφύγων στη Λεσβό Γιατί είναι αμαρτία Φοβάται, τι φοβάται, αφού ο Μουζάλης ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει κανένας πρόσφυγας έξω στο χιόνι Σωστό, είναι κάτω στο χώμα Πώ τη μιλά, Έτσι. Ε, μια με, που μετάξετε στον δρόμο. Σεξιστικό. Κόρεσε <laughs> να πάει να τα σκοτώσει. Και τι πάει να πει, γυναίκα, είναι ξέρει, κάποια μαλκία θα έχει κάνει. Όχι, είναι μεταφόρεια, πετά και νόμιζε με τα φόρια, πετάξει, από αυτοκίνητα. Άρα εσύ πήγε να σκοτώσει. Εντάξει. Με. Πάει, μια διαφορά. Δε Αλλά δεν ήταν για καμία διάβαση. Επάντω, άμα δεν είσαι διάβαση, και εγώ είμαι η α πούμε, να του πατάμε με τα μάξια. Ε, δεν ήμουν, δεν το ήθελα. Δεν, το ήθελα, δεν θα το ήθελα. Ε, ναι, όχι ήταν εκτό διάβαση. Σωστό. <laughs> και άμα δεν ήταν και Ελληνίδα. Οχώ. <χωχω> σωστά, σουτά. Να κάτι άλλο. Ο Μιτοτάκι πάντω είναι τίμερο. Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα ο χθε η Llavule, λέει, ωραία παιδί μου, θα σου κόψω τα πόδια, θα σου δολοφονήσω τη Σύνταξη. Α, όσον αφορά αυτά που λέει, ναι, σε αυτά είναι τίμιος. Ναι, είναι τίμιος, δεν σου λέει ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι τίμιος σε αυτά που δεν λέει. Άντε, καλό θάνατικό τώρα, εκεί. Σκόρπισε το θάνατο, το ξέρεις εσύ. Παταγκάζει κι ότι γίνει. Δεν είμαι τέτοιο Κάση τώρα, έλα σα ξέρω. Όχι, η μικρό είναι να αποδείξει το δρόμο, το αυτοκίνητο δείξω πω ο μεγάλο πουλί έχει. Όχι, έχω μεγάλο το κίνδυνο έγινε μεγαλοπολί. Έτσι παν αυτά. Είναι αντιστρόφο ανάλογα. Μικρό ε, πουλί, είναι πουλί είναι μεγάλο αμάξι ή μικρό, μικρό, μικρό, μικρό, μικρό, μικρό πουλί φορηδόδε αμάξι. αμάξι. Μικρό πουλί ε, χαμηλωμένο ε, αμάξι. Μικρό πουλί φόρταν νέων κάτω από το αμάξι. Γενικώ επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια μάξει στο δρόμο, πολλά μικρά πουλιά. έναν τρόπο το αμάξι συνδέεται άριχτα με το πουλί από το καταλαβαίνει. Τέλο γράμματα. Πώ γίνεται άτομα απλά. Έ, μέλλον. Κημηχανία αντιθέτω με το μουλί. Και τίποτε ότι επειδή Έλα, τα συνέδεσαν όλα και έβγαλαν ένα πολύ λογικό συμπέρασμα Ακροατής και Αποστόλης Σαν σήμερα 11 Ιανουαρίου του 1910 Γεννιέται στη Ματζουρία Από γονείς κεφαλονίτες Το Χαρίλαο Καβαδία και τη Δωροθέα Αγγελάτου Ο Νίκος Καβαδίας Ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας Ο ποιητής της θάλασσας Πέρασαν πολλά, ήρθαν κάποια στιγμή εδώ στον Πειραιά το 1934, μετακομίζει η οικογένεια στην Αθήνα. Το σπίτι γίνεται τόπο συγκέντρωση λογοτεχνών, ζωγράφων και, ποιητή, και ποιητών. Ο Καβαδία φεύγει για τον πόλεμο του 1940, υπηρετεί ω ημιονυγό τραυματιοφορέα. Μετά παίρνει μέρο και στην Αντίσταση, γίνεται και μέλο του ΚΚΕ, ΕΑΜ, αρχηγός εκεί των λογοτεχνών, αρχηγό επικεφαλή του τμήματο. Κάποια στιγμή αποφασίζει να μπαρκάρει του δίνει η ασφάλεια άδεια, καθώς θεωρείται τότε από την ασφάλεια ανενεργός κομμουνιστής. Ήταν αυτή η ωραία όρη που είχε το μετεμφυλιακό κράτος για να περιγράφει τις πολιτικές πεπιθύσεις των ανθρώπων και την πολιτική τους στάση και συμπεριφορά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910. κυκλών και Έστειλα με το SOS μακριά σαν άλλα καραβιά και εγώ κοιτάζοντας φλωμός τον άγριο Ινδικού όλοι αφιβάλα φτάσουμε μια μέρα στην παταβιά μα δεν λυπάμαι μια σταλιά εμείς οι ναυτικοί έχουμε λένε την ψυχή στο διάλο που λιμένει. Έμανα μόνο σκέφτομαι στη γλυκά σκηντροπή, που χρόνια τώρα και καιρούς Τα για τις περιμένει. Δε μου είμαι μόνο, Δεκάεντια χρονών και έχω σε μέρη μακρινά. Πολλέ φορέ γυρίσει. Θε μου έχω μια νάκα και μια παιδική καρδιά. Αλλά Άρα πολύ έχω πλανηθεί, πλανηθεί και έχω πολύ αμαρτήσει. Συγχωρέσε με μια βραδιά. Τον το σαν ταφέ. Καθώς κάποια με κράταγε Σπίχτα στην ακαλιά τη. Σε τραβήξα από την κάλτσα τη μια δε μια πολευτά όλη τη μέρα μάζευε απ' τη δεστρή δουλειά τη. Κι ακόμα κύριε τρέπομαι να το συλλογιστώ μα ήτανε τόσο κόκκινα και υγρά τα ωραία του χέλια Και κάποια κάπου ολόκληρη σε κιθαρά Ισπανική. Κι, ειδικά <Κι ειδικά> με ένα μικρόν Εβραίο στη Σεβίλια. Κύριε, τούτο το κορμί το τόσα μάρτωλο. Σε λίγο στι υδάτινε ήρκτες νεκρό θα πέσει. Μα τέσσερα όμω και έφτω μεγαλώνει χρυσά και Κεράφη με δόκιμο που δεν θα τα φορέσει Για μια στιγμή το μολερό, και το βαθύ πορτό. καλύσου σου μεσοφόρη. Αυγουστο ήτανε δεν ήταν καρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια ή σταυροφόροι. Πατριέρε μαγεινά, του ανέμου συνοδιά, και ξεκινούσαν Γαλέρε του θανάτου. Στο ρογοδίτσι ανατριχιάζαν τα παιδιά. Κι ο γέρο έλιασε ακάμα τα καμνά του. Του ταυρουόπη καζόρου δουν είσε βαριά. Και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι Τραβέρω ανατριχιάζει. Προ το χωριά τραύμα προ τα ξοπίσω. και εμεί, εμένη. Κάτω από τον ήλιο, ανάγαλιαζαν οι ελιέ. Κέντρωναν μικρή σταυρή στα περιβόλια. Τι νύχτε, τέρφε από μένα νυάνια. Yeah. Αυτός είναι ο Κώστας Στομαϊδής σε τραγούδι πάλι του Καβαδί, Αθανος Μικρούτσικος Η προηγούμενη ήταν η ξέμπαρκοι, ένα συγκρότημα Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, πάρα πολύ ωραία Εδώ φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί λαό. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλου Γεια σας Αγάπη, γινότανε να μην σου πω χρόνια πολλά Γινότανε, δεν γινότανε, Ξεγήνα η χρονιά χωρίς. όχι Έλα να δει και αυτόν τον χρόνο θα είμαστε μαζί σε αγαπώ, θα μ' αγαπά και πού θα πάς Θα υποκύψεις κάποια στιγμή Αχ. Να βρεθούμε από κοντά για να την καταβρούμε οι δυο μας Ωρακή μου μουά, μουά. Α, πα, πα, πα πα σταμάτα κόλακα Αφού σαγαπάω. αγαπάω Μ' αγαπάς, μ αγαπάς αλλά μας ανάβεις με σημεριάτικο Θα oh. σε καταφέρω να βρεθούμε που θα πάει Ε, δεν θα πάει, θα πάει Είδαμε επιτέλου μια πλημέρα στην Ελλάδα. Δεν πιστεύετε εδώ Τζίπρα. <Το> να άτυα πριν, ποιο την έφερε ο Σαμαράτη την έφερε. <Το> Όχι, βέβαια. Ο Λε... hey. Έρχεται ο λευτή. Τώρα με κουμική, δεν το καταλαβαίνει. Οι πρόσφεχισε από τιμή δεν αφήσουν του δημοσγράφου να μπουν μέσα να δουν τα χάλια του που είναι μέσα στι σκηνέ και μέσα στο κρύο και ότι είναι άλλη τα νησιά που δεν έχουν ούτε ρεύμα. Κατάλαβα τι όλε είμαστε που έλεγγε Φωτίου. Βλέπω όλα καλά. Ρολόι πάει το πράγμα. Δεν ξέρω αν το βλέπει εσύ, το βλέπουν πάντω όλοι στην Ελλάδα. Ρολόι <Το> ετυλό <Το> οι <Το> δίκτεε <Το> πάνω <Το> υπάρχουν. <Το> Θετική. <Το> Θετικοί δίκτυε <Το> ανάπτυξη. Έτσι, τότε. Ναι, έλα. Είστε 17 μυζεριά. Μέχρισοθήκα. Έλα, τέλειωνε. Πε μου, ρε φίλε, υπάρχει ένα Έλληνα που πιστεύει ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Πες μου, αν υπάρχει ένα Έλληνα. Και βέβαια, αγόρι μου, είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις, Αφού κυβερνάει το σώμα σου την Ελλάδα 50 χρόνια και. Και είσαστε και η μοναδική οικογένεια που θα φύγετε κάποια στιγμή από τη μέση με λιγότερη περιουσία. Και βέβαια, είσαι έτοιμος, αγόρι μου. Προχώρα. Έλα ρε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Τα άμαθανε. Τι κάνετε? Καλά, εδώ ήταν. Και εμεί εδώ τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Γέρο Μητσοτάκη και τον Καναλόπουλο στη Βουλή. Πρωτο... Βάζετε παλιέ βουλέ, βάζετε και βλέπετε. Έχει συγγραφημένε βιντεοκαστέ Βουλή και βλέπει? Ναι, ναι. Καλό είναι. Σίγουρα γιατί μόνο οι δαινές, θα τι βλέπουμε ξανά ξανά. Το πέσμα Τζόγλου έχουν ανοίξει όλο το πρώτο και το τρίτο νευροταφείο, το δεύτερο. Του έχουν εξεδάψει και του έχουν βγάλει στη τηλεόραση. Για να μην ξεχνάμε οι πούσσε τι παιδιά έχουν κάνει σήμερα που μα κυβερνάνε. Κατάλαβε, αυτοί ήταν οι παλιοι Θέλουμε να μα βοηθήσετε σε κάτι, αν γίνεται, μέσω του σταθμού σα. Είχαμε πάρει ένα ταξί από την Κεφυσία και ξεχάσαμε ορισμένα πράγματα μέσα. Τι ορισμένα πράγματα, πολλά κιόλα. Ναι. Δηλαδή, να ξεχάσει ένα πορτοφόλι, σούπεσαι. Το καταλαβαίνω. Μια τσάντα είναι μια τσάντα. Δηλαδή, αν είναι κάποια πράγματα αρκετά, πώ έφυγε τρέχοντα, έφυγε από το ταξίδι, έφυγε κόψιμο. Όχι, καθώ κατεβήκαμε απλώ δεν πήραμε την τσάντα αυτή. Α, μια τσάντα Δεν κάποια πράγματα. Μια τσάντα μικρή ήταν με διάφορα πράγματα μέσα φαρμακείου, Κυρία, ήταν. Ποια κυρία? Ε, μια τσαντούλα φαρμακείου και είχα μέσα ταυτότητα, κινητό, τρία εκατοσάρικα από την τράπεζα που πήρα και το βιβλιάριο που πήρα τα λεφτά. Όλα αυτά στην τσάντα φαρμακείου, δηλαδή άμα σκιζόταν η τσάντα φαρμακείου, άδεια τη ζωή σα. Μα αυτή είχα και το πορτοφόλι. Μούπεσε χωρί να το πάρω είδηση. Λίγο πιο προσεκτικά. Τέλο πάντων, για πε, λίγο να σα δώσω την κοπέλα. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε. Να, Επίσης, ήθελα να πω ότι σας άκουγα στις διακοπές που πήγατε στη Θεσσαλονίκη και είχατε φέρει μια κοπέλα στο στούντιο και θέλω να έρθω κι εγώ. Στη Θεσσαλονίκη μόνο δεχόμαστε καλεσμένους. Μα γιατί? Γιατί είναι ερωτική πόλη. Στην Αθήνα τώρα μέσα στο καυσαρίου, στην Πίχλα να δεχόμαστε και κόσμο. Μα τι σας Κάνω, θα έρθω εκεί λίγο, θα κάτσω και θα φύγω. Είναι εμεί τι θα σου κάνουμε, όχι εσύ τι μα κάνει. <σίλει> δεν ελέγχουμε του εαυτού μα την αφήνει. Ενώ εκτό έδρα έχουμε μια συστολή, α το πούμε και έτσι. Ε, είναι επειδή δεν λέω πολιτικά και λέω ιδέε. Όχι. Τι φταίει, Να το φτιάξω. Μα γιατί λε ιδέε, είπε κανεί ότι λε ιδέε. Σε παρακαλώ. Έλα, μην με κοροϊδεύει. <σίλει> Κοίτα, εγώ μπορώ να έρθω μια Πέμπτη να κάτσω εκεί στην εκπομπή. <σίλει> θα ενοχλήσω. Πολύ ευχάριστο. Πολύ λε. Τι Πέμπτη μα έλειπε κάποιο να μια καρέκλα σχετικά. <σίλει> μα γιατί. Και τι πειράζει να έρθω λίγο, τι θα γίνει, δεν θα γίνει κάτι Α, ξέρω. δεν γίνεται, νιώθουμε σαν ψάρια σε ενίδριο και δεν μπορούμε, είμαστε κατά του τσίρκου Έχω ετοιμάσει και πολιτικό, αν σε ενδιαφέρει. Αν πέστε. Λοιπόν, για τι εκλογέ ήθελα να πω. Τι γίνεται, θα γίνουν, να προετοιμαστώ, γιατί. Α, αυτό είναι το πολιτικό πίτλημα, μάλιστα. Πολύ καλά. Βε... Όταν το ετοίμα σα μορίζει το πολιτικό, ήταν να γίνουν εκλογέ. Τώρα πάει, θα γίνουν εκλογέ. Πέρασε. Πόσο καιρό το έχει ετοιμάσει. Πότε πέρασε. Είπε, βγήκαμε από την κρίση. Τι πότε πέρασε. Θα γίνουν εκλογέ ενώ βγήκαμε από την κρίση, για ποιο λόγο. Πότε έγινε αυτό, πότε βγήκαμε. Α, δεν ενημερώθηκε. Όχι, πότε. Δεν μιλά με σε ριζέω, γι' αυτό. Με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαύρητάνικο σκουτί, το πορφηγό. Στον δίκο τη και σαριανή μα πέραν από πίσω. και σαν να ανάστημα, ψήλωσαν το σωρό. Και ξύδι. και πάνω στη φοράδα σου δεμένος στα σιρέγια κοινότο, στεργό στην Κόρτοβα ταξίδι. Μέσα από τα δίψασμένα τη χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του βάλτου αναστροφή φταίνει, δίχω καρένα. Συνεργα που σκουριάζουν σε γύφτη τη πυλιά. Είναι ερήμηνα αρένα και στο χωριό να 7